Βλαμ, ναι, κουμούνια τα κουμούνια, αλλά σύγχρονο δεν είναι αδελφέ όλοι, ρε. δεν νομίζω ότι κάτι λε. Μαλάκα, ε, μαλάκα. Πε του κο... Λέγερου, ότι όλοι αυτοί που κάνουν τι μάγε σανιάτα του, τώρα που γεράσανε πρέπει να τον παίρνουνε. Αυτό πε του κο... Οπα, αυτό είναι μια αποκάλυψη για σένα. Ε, ε μάτω, να ακούω και τον εσυχαίνω με τον κο... μου. εμεί κο... είμαστε, λεπτές, πιο Ε, έλα, Ποσόλη. έλα. Δεν ξέρω αν έμαθες. Απειλεί ότι θα ξεκινήσει, λέει, η απεργία και ο Λιγνάδης. Αχ, ας γίνει αυτό. Ας ε. γίνει αυτό. Να δεις την πράξη τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Ε, και δι, λέει, η πλάκα είναι ότι το ζήτησε, λέει, γιατί ήθελα να μεταφερθεί στο κελί 333. Ψάχνουν να δούνε το ατί ήταν εκεί και είναι απέναντι παιδική χαρά. Το γυναίκαν. Τροπή. <Τι> Από στο Λάκο, Έλα. με. Αντί να κάθεσαι να ακού τέτοιε δουλειέ σαν που λέω εγώ και όπω και όλοι οι άλλοι. Στο γιατί δεν από εκεί να κάνεις άλλη δουλειά. Κάνει εκπομπή το πρωινό. Ανακάνω πρωινό. Να πάμε το λιάγκα, Όχι να γίνω γλίτσα, έτσι αειδία. Παιδιά, πολύ ωραίο σπίτι ο Μητσοτάκη. Δεν δέχονται το σπίτι, αλλά είναι στο από ναι, ναι, τα ναι. Ναι. Παιδιά, τι ωραίο και είδα εδώ το που παίρνει. Να πάω στη Δανάη που... που τη συμπαθώ Άγλου. Αυτοί όλοι δεν υπάρχει κάποιο που να επιβλέπει αυτή την τηλεόραση να, να τα κλείσει όλα αυτά τα κανάλια. Ποιο να επιβλέπει, παιδί μου, δεν μπορεί να τη βλέπει, θα την επιβλέπει κι όλα. Δεν βλέπετε. Αύστε, την τα στην τύχη γιατί δεν αντέχει το πράγμα σου λέει άστο, άστο, ό,τι γίνει. Δεν μπορώ να, να το δω. δω. Αποστώ! Εάν υπάρχει άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπε αυτά πρέπει να μην μπορεί να συνολισθήσει έξω στον δρόμο με κανένα. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα, σήμερα είχε μια εκπομπή του Α και έδειξε να εδώ σα. αυτό το σημείο ψάρευσε, λέει ο Λιγνάδε, έναν και ξέρω. Να τα. Είναι για, για τρέλα, τρέλα. Εσύ πρέπει να κάνει μια εκπομπή σογά, αστείο. Ναι, ναι, αλλά εγώ, σου είπα τώρα. Το πρωινάδικο έχει και αυτά τα ρίσκα του να γίνει γλίτσα. Όχι, να μην γίνει γλίτσα, να, να μην γίνει γλίτσα. Να μην γίνει γλίτσα. Γιατί εσύ είσαι σοβαρό. Ε, ναι, ε, αλλά μα δεν είμαι γλίτσα, μετά δεν θα έχει νούμερα και θα λένε γίνεται γλίτσα, γίνε γλίτσα. Γίνε δηλαδή σε αυτή εγώ. τη λούπα έπεσε ο Λιάγκα που κατά τα άλλα ήταν ένα έτσι <laughs> πολύ μετρημένο, σοβαρό και νυφάλαιο άνθρωπο. Να πιθανό. Ε, δεν μπορεί να κάνει εκεί πέρα ένα κουστιβλακίδι του καθένα, τη κάθε κατοίκωση. Μα μην μιλάτε έτσι, να σεβόμαστε το ακροατήριο. Το σέβουμε το ακροατήριο στο άκρονα, αλλά. Σαν στο Ισλάφ, το σέβεσαι. Πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα, Αποστόλη. Μάλιστα. Λε να, πρέπει... να, να, να ρίξω ένα φαϊρόπεδο πέρα, να σκότω να φύγω. Πάει τέτοια άλλα πια με την κατοίκωση. Ακούσέ με, με, πρέπει να κάνει μια εκπομπή το πρωί να είναι χιουμοριστική. Έχω αλλά ένα... θέμα και με το ψήφιμα το πρωινό. Δεν πειράζει. Α δεν πειράζει. Να εκεί, δεν σε νοιάζει. Το τηλέφωνο εγώ από την Ειδιψώ και να σε ξυπνάω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. <laughs> Δεν αντέχω και σε πήρα για δεύτερη φορά. Είναι δυνατόν τώρα εσύ μια προσωπικότητα σαν τον Αποστόλη, να κάθεσαι να απαντάς την άλλη που σε πήρε να πει ότι σήμερα στο σχολείο έκανε το ο -τσου». Σήμερα με τα πρωτάκια μου στην τάξη κάναμε το τσου. Εεεε, Όχι αυτό θέλω το βγάζει, δεν αυτή, να το βγάλεις να τα ακούσεις αυτήν, να σημαντήσεις πίριε Μα, μου εμένα μου αρέσεις γιατί όχι τους βάζεις χέρι, μπράβο. Να σου πω. δεν είναι Όχι, να τους τα πει, Άκουσε με. Και ο προηγούμενος βγαίνει τώρα με χωρί συντακτικό χώρο. Ε, μα από... τον κάθε μαλάκα, Ναι, κατάλαβα. Ε, Αποστόλη, κάνε άλλη δουλειά. Σήκω, φύγει από εκεί. Έχει όλα τα πτυχία και όλε τι περγαμινέ. Ρε, μήπω δεν σε αρέσει εδώ αυτό που ακούς και γι' αυτό δεν πάω σε άλλη δουλειά. Μήπως γι' αυτό θε να πάω να φύγω από εδώ να κάνω άλλη δουλειά. Όχι, εσύ, εγώ ακούω από την πρώτη μέρα που εκεί στον άλλο σταθμό που σε πήραμε για δοκιμή και ας ασ... και λοιπά Για άλλη δουλειά και ξε... ξε... εξενύχθηκες εκεί Είμαι ο πρώτο που σε πήρα την και ζήβα από στόριο θα φάσεις πολύ ψηδα <τυλίξη> <τυλίξη> Αλλά όχι να κάθεσαι εκεί τώρα, κ, στις λακείς του καθενός Γεια σου όμορφε, <Για μου> ε, εκεί στα Σέρας, ναι. Ναι, ναι. σέρας έφτιαξε μια επιτροπή Ελλάδα 2021, Σέρας 2021, για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και μάντεψε ποιον καλλιτέχνη καλούν για να διακοσμήσει τους στίχους ε, εκεί στα Σέρας. Αυτόν τον Γραφιτάτο Φασίστα, Αυτόν, τον, τον ε, ε, Βριτανία, όπω το λένε, Αυτό. Εύρυτος, Εύρυτος. Αυτόν, Αυτόν αυτούν, ναι. Λογικό. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Αυτόν, αφού τα Ε, ναι, είναι, είναι αμαρτία Υψηλής καλλιτεχνικής ε... Υψηλής ε, Γιατί δεν καλούνε τους φοιτητές της σχολής καλών τεχνών από το Απιφύτα Τι να κάνουν, καμιά γκουέρνικα πάλι τέτοια Καμιά άσεμα τώρα σε παρακαλώ Αυτά θυμίζουν τέχνη, δεν θέλουμε να θυμίζουν το. τέχνη Τι σχέση Όχι, έχει ναι, τέχνη ναι, με το σκοβαδισμό ναι, ναι. <σχερ> Να σου πω προσλήψει σε βάθο τριετία νοσηλευτών, γιατρών και τα λοιπά. Ρε παιδάκι μου, δηλαδή, δεν σου έχει κάνει εντύπωση. Πόσε προσλήψει νοσηλευτών, γιατρών, εκπαιδευτικών είναι πάντα σε βάθο τριετία και οι προσλήψει μπάτσων, ρε παιδάκι μου, γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Ε, άλλο εκεί, εκεί τι θε να εξετάσει. Δεν σου κάνει εντύπωση σε ένα αυτό. Στον μπάτσο είναι εύκολο να ένα μπάτσο. Ξέρετε, ξέρετε, tú cada Βρε για ένα καλαμάκι δεν μας κέρσε αλλά εγώ στο κεράστηκα. Σιγά μη δεν κερνώσει, εσύ. 50 ευρζάκια καύσιμα από το τσέμα και του είπα ότι με έχει για να τον ενημερώσω. Πού κέρδη σε καύσιμα. Εκείρε μαλάκα, ακολουθάνω με τόσα χρόνια που πίσω και δεν μας θέλει και πήρα 50 ευρώ το τζένο Τι να κάνω. Εκεί κατάσταση. Εκεί κατάσταση. Άκουσε να δει. Ακούσε δεξιό για να πάρεις κέρδισμα. Άκου να δει. Συριζό πράγματα, όταν ικανοποιεί. Ή κάποιο πάσε κάποιον άλλο να σε ικανοποιήσει. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Είσαι γνωστό που τα Δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είμαι που τα Κατάλαβε γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή. Έλα. Το okay. πουλή να δει. Και το πουλή, ε. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τώρα τι λε γιατί οδηγάει και όλα αυτά. Είναι, είναι μικρή, λέω. Και η Λιλή. Πέρα από τη ζωή και η Λιλή καμιά φορά είναι μικρή. Η ζωή είναι μικρή. Το πουλή βρίσκει. Και μεγάλα, πάπληρω το βρίσκει. Έλα, γεια. Ναι, oh, yeah, σωστό ότι πληρώνει Καταρχήν δεν είναι τι είναι αυτή, είναι τι είμαστε που του επιτρέπουμε τόσα χρόνια και κάνουν αυτά που κάνουν. Και βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε τι αυτή και τι αυτή. Εμείς τι είμαστε, δηλαδή. Αυτοί τα κάνουν επειδή δεν αντιδρούμε εμείς. Επειδή μένουμε αγρανείς, όχι μένουμε ασφαλείς. Και να πω στο φίλο ότι ο τείχο του καπιταλισμού να μην μπές επάνω μας, γιατί είμαστε εμεί από κάτω.